Αποστολή. Μαλάκα η έρευση. Ήθελα να στο το πω κι εγώ αλλά δεν, δεν έχω τηλεφωνό σου. Είναι πολύ μαλάκας, ε Νόμιζα εσύ, ποιο λέω το δωμάτιο γιατί μαλάκα με το στα δικαστήρια. Και σκέψω να μου κάνει αγωγή ότι εννοούσε αυτόν. Ε, φωτογράφησέ τον ποιον. Ε, Αν είναι τόσο μαλάκας, να μου κάνει αγωγή ότι εννοούσε αυτόν, να ότι είναι ο μόνος που Ελλάδα, είναι πολύ μαλάκας, Ωραία, τον μην ο όνομα. Το το μαλάκας από μένα, το Είναι αντιπρόεδρο ακόμα. Είναι πολύ μαλάκα, αυτό μου κάνει αγωγή. Ε, Ελά, Μωρή, μανίνε ο γυμναστήριακό, είμαι. Ελά, Μωρήσουλα. Δεν σα αφαίρεσε, μανίνε ο Σαμαρά που είχε πάει να βάλει νοικοκύρεμα λίγο στο δημόσιο. Αυτό το κομμάτι όλο μα άρεσε. Το νοικοκύρεμα που κάνει ο Σαμαρά στο δημόσιο. Πόσοι μείναν άνεργοι, πόσοι σου έφαγε το φάγος, ο Ροκατοφάγο ο Κυριακό. Ναι, αυτό το νοικοκύρεμα μα άρεσε. Ξέρει που μα τα χάλασε. Όχι στι ακροδεξιέ φιλίε με του Κρυσαυγίτε, όχι σε αυτά. Εγώ κατά, κατά. Το καταγγέλω, καταδικάζω φυσικά αυτό. Ωραία, δεν μα τα χάλασε ούτε σε αυτό. Το δικαιολογήσαμε, ξέρουμε τι έχει στο μυαλό, ξέρει που μα τα χάλασε. Την <στασίνει> <Σιζέρεις στασία> που μας τα χάλασε Είναι Ωραία που Φανέρονη, <στασίτρια> Ξέρεις που μα τα χάλασε Ξέρεις που μας τα χάλασε Έλα Στο γαμμένο <στασίτρια> το wifi που δεν έδωσε <στασίτρια> Όλα <έτσι>. τα, <στασίτρια> τα έκανε <Λέρα. τα στασίτρια> Ανέδινε και αυτό το wifi Δεν το αλλάζαμε με τίποτα Αυτό εκεί μου φάνηκε με ένα <στασίτρια> οικοροειδία Ούτε στι θυμμένες συνεντεύσεις τη ERT Τις τότε οι που του κάνανε ο Τρουπής και ο άλλος Ούτε την Ερτ που έκλεισε Τίποτα από όλα αυτά Το wifi το γαμμένο δεν το δίνε Ο Σαμάρα είπε να κλείσει τα σαπρόφιλα τη Σέρτρ. Παρότι η παραταγή του δεν είναι αμυριε ευθυνών, φυσικά, ότι φτάσαμε εδώ Πασό και είπασο και να δημοκρατία δευτέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά όσοι ψηφίσαν το ΣΥΡΙΖΑ α... ψηφίσαμε για να μην αφήνε αυτά τα μπουρτέλα του δημοσίου, να πέντε 25.0 ευρώ η Αλλά αυτά από το Ζήλιω που σα. Σαν αφήσανε όλα αυτά τα μπουρτέλα και α... ελακτούν τα δημοσέδα μία και η Αγιακού πατού. Δεν έχει τα πάρει τα πάρμακά του. Αυτό είναι η πουσιά, η μεγάλη που κανον τη πράσι. Η είναι ότι υποσέθηκε ότι θα αλλάξει τα πράγματα μα.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 Όμω αυτό είναι νέο άνθρωπο. Ακούει το λαό τώρα σκοτώνονται στην Αθήνα. Βλέπω με του αγρότε. Η γιαγιά δεν έχει αναπάρει τα φάρμακα και αφήνει το πουστόκι Αντί να βγει πρωθυπουργό μαλλιά να πει: τον τώρα, τάτουν τα λεφτά πίσω ρε παιδί. 250.000 εφάπαξ. είναι γα... ούτε που βρίζει. Μ... Γα... Ναι, εγώ βρίζω μαλάκα Αλλά όλοι αυτοί που το ψηφισαν, είναι, μα... δεν ψηφίσανε μαλάκα ούτε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 Όταν πριν δύο χρόνια πρωτοτυφόνησα, ήμουν σιριζέα Τώρα φορέ Όσο ζούμε τη χούντα των Καναλαρχών που από το πρωί, από τη μέχρι το βράδυ, στο να καταστροφή καλαμούκι, μωρί, που καλαμούκι, το χειρότερο Δεν είναι αυτό που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ. Το χειρότερο μνημόνιο είναι αυτό που κατέστρεψε τι εργασιακέ σχέσει, οι οποίε δεν μπορούν να ξανεπανέλθουν. Είναι αυτό που έριξε τον κατώτατο μισθό στα τάρταρα και δεν μπορεί να ξαναανέβει. Μη βιάζει. τα λόγια του Θήμιο έρχεσαι. Το ίδιο λέτε. Ναι, Απλά έχει και το πάθο και τον εγωισμό, βέβαια, που δεν δέχεσαι πόσο α... και έκανε για να καταστρέψει το μέλλον ο του παιδιού σου. Αν λέγεται σαρά, το ίδιο είναι. Και γιατί λέει. Ότι μπερδεύεσαι. Το Μνημόνιο είναι το χειρότερο. Αυτό είναι το θέμα σε ένα. Ότι έκανε του Τσίτρα, έκανε αυτό. και του Σαμαρά και του Γιράκκι. Μην τρέλεμε, έτσι. Αυτό το μνημόνιο δεν είναι το χειρότερο. Το ναι, χειρότερο ναι. μνημόνιο είναι αυτό που περίγραψα. Τώρα θέλω να είμαι συμφιλιωτικό. Θε να καταλήξουμε έτσι κάτι. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο αλέξο τσίρα, δεν έφερε το χειρότερο μνημόνιο. Έφερε το καλύτερο μνημόνιο. Όχι, δεν έφερε το καλύτερο μνημόνιο. Δεν έφερε το χειρότερο. Δεν έφερε το καλύτερο τι έφερε. αυτό.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 Σιγά, Μωρή, δεν σε πάει και σάπια. Ναι. Φθηνό καρφί, ε. Φθηνό, φθηνό, πώνεσαι. Φθηνό, φθηνό. Λέγε Μωρή. Πληγώσανε τη Γιάννα. Γιατί, Μωρή, τι στράβωσε. Δεν ξέρω τώρα τι σημαίνει τώρα. Την πληγώσανε ή η Γιάννα έφυγε. Επειδή δεν γούσταρε άλλο και του σταυρόμτηξε και άστα τα δυο άλλα Αυτή η τα πήγαιναν τόσο καλά. Ε, μα μια δεν την κάνει πρόεδρο τη Δημοκρατία. Μιά δεν τη δίνει κανάλι. Μιά την κακομεταχειρίζεται όταν πήγε να βγάλει το διπλωματικό διαβατήριο. Έτσι, μια που δεν βάζουν το βιβλίο τη στο δημοτικό να το διδάσκονται τα παιδιά Τι άλλο, Να κάνει, έγινε πόσο να αντέξει, η Γιάννα. Ναι, πόσο να αντέξει. Ε, ε. No. Ναι. Το βάλατε αυτό εκεί πέρα, με είδατε. Έλα, Μορυλουκα. Με είδατε, Με είδατε με το μυτσοτάκι που τον διέκοψα. Αυτό έγινε χαμός Δεν το βάλαμε. Γιατί δεν το, δεν το βάλατε στην ελληνοφρένεια. Δε, δεν είχε καλό πλάνο, Ελένη. Να σου πω. Δεν είχε καλά, δεν βάλατε το πιο βασικό. Μόνο την έκφραση του μυτσοτάκι. Εσύ που ξέρει την έκφραση. Ναι, ναι, εσύ που Λέξα. το έμαθε, που το ξέρει. Είστε του Γερμανοί προδότε, διέκοψα το μυθωτάκι. Δεν ήξερα ότι ήταν αυτό. Καλά, Μωρή δεν είχε κανέναν νυρμό σοβαρό που τον διέκοψε, σιγά το πράγμα. Τι και... λέει, λε και για έναν τον διέκοψε και τώρα Έχα. τον έχασε. Σιγά. Είδα στο βίντεο το είδε πρώτα απ' όλα. Εγώ το είδα, εσύ που Στο ίντερνετ. Α, όλα τα βλέπει. Είναι στην έκουραση το φόβο του Μητσοτάκη Ναι, ναι, τρεις και μία Και δεν, το βάλ, δεν θα το βάλετε Θα το βάλουμε Πότε την επόμενη Δευτέρα ή τρίτη ε, Δεν θα σου κάνω και προγραμματισμό, θα δω <Το υπόσχεσαι> Καλέ στα βρόφυλα. Απλά φρόντισε στο επόμενο ντου που κάνει να έχει καλύτερο φωτισμό την ώρα που σε μαζεύουν οι μπάτσοι είναι πολύ σκοτεινό. <Το> Θέλω να σε οργανώσω λίγο μορύκα. Έχει σκοπό να μπει ένα διάδρομο μέσα για να φτάσει στον Κυριάκο. <Το> Η πρώτη δουλειά που θα κάνει θα είναι να ανάβει τα φώτα. <Το> Βρες ένα χαγαμένο διακόπτη. <Το> δεν σου κοροϊδεύω, δεν, δεν φαίνεται, είναι σκοτάδι, δεν έχω καλοπλάνο. <Το> Άναψε το φω και μετά θα τραβήξουν <Το> οι κάμερι. Θέλουμε φω.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 Εντάξει, κι εμείς ότι δεν, δεν θέλαμε, εντάξει, οκ, okay, αλλά δεν μας δίνουν προφυλακτικά να βάλουμε στο στόμα μας. Πριν να βγες, πότε, πότε, να λες, να διαφημίζεις, να δω, τι ξέρεις. Αυτό όλο και... δεν μας τα δίνουν αυτά να τα βάλουμε στο στόμα μας, για να τα διαφημίσουμε εννοώ. Ναι και καλή ελευθερία σε αυτή τη χώρα. Έχετε αποκλειστικά. Έχω ακόμη δύο συλλήψει. Την 75 πέτα. Άκω εδώ, Μαρή. Άκω δω, Σε μένα, Τι, ε! ε? Άστα, άκω δω, να σου πω. Τι. Έχει τάμπλετ. Ναι, γιατί. Όχι αυτό να ξέρω πού βλέπει το Twitter τα πράγματα. Αυτό θέλω να ξέρω. τι. Θε να σου πω κάτι, λίγο, Ελένη. Ε, Δεν θέλω να σε ταράξω. Γιατί? Είσαι του σατανά. Εγώ προσωπικά. Ναι! Αντίχρηστο αυτό που κάνει που έχει τάμπλετ. Είναι του σατανά του τάμπλετ. Ρε. Άρα είσαι κι εσύ ρε. του σατανά. Έχω το υπολογιστή έχω τάμπλετ, έχω τα πάντα. Τα πάντα έχει. Δεν Α... είναι αμαρτία αυτά. Αμαρτία είναι, είσαι γερμανόφιλη. Εγώ με γε... είσαι καλά τρελάκια. Είσαι, είσαι γερμανόφιλη ρε. του σατανά. Πούσα από καλά. το χάμω. Σε και εσένα. Δεν είμαι Εντάξει, σημαίνει και αυτό. Θα... Μην πριν καταλάβει τι θα θα θα πως, επειδή έχω μεγαλώσει στην πάτρα, είχα στην πάτρα στο καρναβάλι. Δεν έχετε ιδέα σημαίνει το φαινόμενο έχει αντιληφθεί την έκτασή του. Δεν έχει πω εγώ, δεν θέλω να γίνω, αλλά ότι με αυτό, που πελετήρι, θα πολύ στον Υπάρχουν οι οποίοι, τι στο στο κουκουέ, και με αυτό, αλλά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 Έλα, παιδιά. Έλα, παιδιά, τι γίνεται, τι κάνουμε. Παίρνω από χαλκιδική, από νέα καρικράτη, χαλκιδική μελέτη σου κράτη. Έχω πάρει πάνω από 30 φορέ. Ήθελα μέσα από την καρδιά μου να σου εκφράσω τα συγχαρητήριά μου, να σου πω μάλλον, για το μυαλό σου, αγόρι μου. Μπράβο σου. Ευχαριστώ, δεν είναι δικό μου, δεν είναι αυτά. Είσαι απίστευτο, ε. Καλά, το ξέρω. Κάθε μέρα σε ακούω, κάθε μέρα σε ακούω. Ναι. Αλλά μία ώρα είναι λίγο, ρε, αδερφέ μου. Μια χαρά είναι, πολύ είναι. Μπράβο σου, συγχαρητήριά, συγχαρητήρια. Όσοι τα αγαπάνε, α είμαι, ούτε αγαπάνω. Τα συναισθήματα μου έχουν <συνθήμα> κλει. Δόση. Φιλιά πολλά από το Σεκράτεια από την Καλλικράτεια. Γεια σου Καλλικράτεια τα φιλιά μου. Τη μέρα που έπεσε το ξύλο και τα χημικά στου αγρότε, το βράδυ ο Βαγκελάτο είχε καλεσμένο τον Βέτα του ΣΥΡΙΖΑ και κριτικού αγρότε. Από ό,τι κατάλαβα στο Ε, του πάρει από το μεσημέρι από τη λαμπίρι του αγρότε και του πήγανε σε ρήτα. Τι άνευ Αγγελάτο πήρα ένα γκαζέτ, του κα καβατζάραν μερικού αγρότε εκεί. Όταν κάποιο από αυτού που έχει θερμοκήπια με κυπευτικά άλυγε για τα προβλήματά του, ο Βέτα ξέρει, τον ρώτησε. Έχετε διευθυντή. Να τα. Αυτά και ε. ο Κυριάκο θυμάμαι να τα έλεγε που δεν κάναν εταιρεία. Α, αυτό ακριβώ σκέφτηκα. Ο άνθρωπος, βέβαια είχε την άνθ ετοιμα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 Είμαι ένα ελεύθερο επαγγελματία που φιλικά πέρα από βλαγια, δεν ξέρω πώ θα το πει, επέλεξε να μην γλέβω το κράτο. Πόντρια από όλε τι οπτέκίε. Όπω οπ. καταλαβαίνω, επέλεξε να μείνει και σε αυτό το κράτο. Ναι, ναι, είμαι από αυτού. Είναι από αυτού. Τώρα τι να πει. Το, μπράβο, το λε, δεν το λε, με δυσκολία. Ναι. Δηλαδή να πει μπρο φίλοι που στηρίζει τη χώρα σου πια χώρα σου. Όχι, την οικογένεια που προσπαθώ να στηρίξω. Ε, μέχρι να σου μιλήσουμε με... και την οικογένεια. Για πεθέ. Είδαμε πολύ εκείνη που το βλέπω και αυτό το πιθανό. 30.0 περίπου εισόδημα αυτό που δήλωσα, από 3.0 που πλέον ΑΟΕ πλέον πληρώνω 8. Ωραία. Φορολογία 7.500 ευρώ, πάμε στα 15,5. Ωραία. Για να κινείσαι ε... ήδη συνέτρε με το κράτο. Φίφτε, φίφτε. Κάτι να δει, όταν πουλά χοντρική, οι παλιού σου πελάτε έπαιρναν του πιστώσει. Και με ένα δεκάρυκο περίπου υπόλοιπο στην αγορά, μου μένουν περίπου 4,5. Ποιο ζει. Το χρόνο, ε. Ναι, ακριβώς. Τέλεια. Και Ούτε 500 ευρώ το μήνα, ε. <laughs> ακόμα και η ιδέα ότι στηρίζει την οικογένεια είναι ψευδέση πλέον. Αν πάμε yeah. για άλλη μια φορά μνημονιακά, άλλη μια φορά αριστερά. Γερά, δυστυχώ, γερά. Δυστυχώ, δυστυχώ. Γερά, δεν όχι, δεν είναι γερά, λάθο είναι γεράκια, γεράκια.